Για εμά κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν, οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρο των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Το λε και κοινωνική ευημερία, όλο αυτό. Ξέφυγε τόσο. Τα είπε αυτά έτσι. Ε, περίπου έτσι. Και αν Εντά. δεν τα είπε, αυτά κάνει. Αυτά κάνει, σωστό. Αυτά δεν κάνει. Είναι ο Αλέξη Τσίπρας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη ώρα εμεί, οπότε είμαστε λίγο πιο ζεσταμένοι από ό,τι συνήθω. Γιατί η Ελληνοκαμπουράκη δεν σα αφορά, γιατί είναι παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον. Θα είμαστε και μέχρι τι δύο μαζί. Πω πω. Πολύ προεκλογικό ακούστηκε. Μα γι' αυτό ε, όλοι Πολύ. δεν λένε Κοιτάμε το μέλλον. Ναι. Ενώ πάμε όλο προ τα πίσω. όλο προς τα, τα πίσω. Όλο, κοιτούν, αλλά μόνο κοιτάνε το μέλλον. Με βήματα πίσω. Ναι. Τι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μοιάζει όλο πιο μακρινό. Η μόνη μα σχέση με το μέλλον είναι να το κοιτάμε και να το φοβόμαστε. Ναι. Γράψτε το, μπορεί να το λε. Όχι, δεν θέλω. Κλεμμένα. Ναι. Όχι, δεν πάρω το δικό μου. Θα το λε. Γιατί υπάρχει υπόδειξη στο ραδιόφωνο, το υπόθηκε. Ναι. Και θα κάποιο θα βγάλει μια κασέτα και θα το λέει Α, αυτά που λέγει ο Καλάμουκη. Μια TDK και θα τη βάλουμε με τον Γκρόκμαν. Ναι, μπράβο μια τέτοια. Λοιπόν, είπαμε ένα, με αφορμή τα όσα είπε και χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργό μα. Αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο που μόνο που το βλέψαν εικόνα ένιωθε σίγουρο για το αύριο του τόπου. Ξινόντουσαν κάτω τα κεφάλια. Αναστέλλαν. Ότι είναι άμεσο αυτό ρέμπελ, το το, το αύριο, αλλά πολύ χαμηλά. Δηλαδή είναι σε τέλο γκρεμού. Ναι. Και επειδή ξαναμίλησε για την ανάπτυξη και χθε και την ίδια ώρα η Ελστάτ έβγαζε κάτι. Αναλύσει εκεί και κάτι στοιχεία που δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα το 16 όπω τα περιμέναμε. Ούτε και τόσο χάλια. Ε? Ούτε και τόσο χάλια. Δεν πήγαν τόσο καλά όμω όπως μα τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ε, Αυτό είναι το θέμα. Στάξεις. Γιατί όπου... Προσπάθησε για το καλύτερο. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Μπορεί να μην ήταν αρκετό. Ναι. ναι. Αλλά έκανε το καλύτερο. Έκανε το καλύτερο, ναι. Οπότε, επειδή μα μιλούσε για την περίφημη ανάπτυξη όλη την προηγούμενη χρονιά και ήταν ο μόνο που την είχε δει την είχε φέρει βέβαια και δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με τι πολιτικέ, με τα ψηφίσματά του, με τι αποφάσει. Τώρα, πώ έρχεται μια ανάπτυξη. Ενώ μπαίνουν συνεχώ φόροι. Ενώ φτωχαίνει ο κόσμο. Ενώ κλείνουν μαγαζιά. Ενώ οι καταθέσει από τι τράπεζε φεύγουν. Ενώ οι νέοι φεύγουν. Δεν μένει κανείς, Είναι ένα θέμα αυτό, α μην το συζητήσουμε. Έρχεται ανάπτυξη. Στο μυαλό, στο μυαλό του Άλεξ Τσίπρα. Και επειδή όμω τα στοιχεία λένε άλλα. Σε κάτι αριθμού που ποτέ δεν θα φτάσουν σε κανέναν. Μα εδώ δεν φτάναν όταν όντω οι αριθμοί ήταν. Ναι. Και όταν όντω υπήρχε ανάπτυξη. Αλλά θα εκεί ανάπτυξη... Θα εδώ. Και θα έχουμε πάντα στον νου μας την ανακοίνωση της Ελστάτ. Θα θυμηθούμε πόσες φορές μας την έχει φέρει μέσα στο 16 την ανάπτυξη. Το ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από την 7η Νοεμβρίου του 2016. Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολλοί θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 16 έκλεισα με θετικούς ρυθμούς. Περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το κατάλαβε το ήδη. Νιώθει το ρυθμό ήδη. Το ήδη. Τον ήδη. Το, το ήδη. Το ρυθμό αυτών τη ανάπτυξη. Είχαν έρθει τότε τα νούμερα. Το, η ανακοίνωση τη Ελστάτ αναφέρεται σε αυτό το τρίμηνο. Στο ήδη του Τσίπρα. Πατάει σε αυτό το ήδη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το είπε μόνο εκεί, νομίζω, ήταν Υπουργικό Συμβούλιο αυτό. Το είπε και στην Βουλή. Εμεί όχι μόνο πιάσαμε του στόχου, αλλά και του ξεπεράσαμε κατά πολύ. Μέσα στο 2016 η ελληνική οικονομία όχι μόνο σταθεροποιήθηκε αλλά επέστρεψε από το δεύτερο κιόλας τρίμηνο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το άκουσες το δεύτερο τρίμηνο, ε? Mm -hmm. Το δεύτερο τρίμηνο ότι έχουμε επιστρέψει ήδη σε θετικούς του, ρυθμούς. Το 16, το, το 16 μιλάμε, πάντα για το 16 μιλάμε. Α, γιατί έχουμε περάσει άλλο δύο τρίμηνα το 16. Μας είπε μόλις για το δεύτερο. Ναι. Άκουγε για το τρίτο. Να επιστρέψουμε όπως και οι το. Α το τονίζουν, στην ε, ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνιο. Πάρε και το τρίτο τρίμηνο. Πολλές αναπτύξει. πολλές, πολλές ανάπτυξες. Όπου κάτω βλέπω μενεγάκι τώρα παίζει ελληνοφρένια Μενεγάκη. Μπράβο, να είναι καλά, μας τιμά. Τώρα το βλέπω, παρεπτόντως. Ναι, Πάρε, ε, ναι ε, και άλλα τρίμηνο. Α, άρα τρίτη ανάπτυξη. Ναι κοιτάτε να είχαμε το πρώτο τρίμινο ανάπτυξη το 16 ναι. Το 15 ήταν λίγο δύσκολο Εντάξει είχαμε κάτι capital control Είχαμε και κάτι περιπέτειες, διαπραγμάτευση, ζωή, βαρουφάκη κτλ κτλ Τους κολοτουμπιάσαμε εκεί τους Ευρωπαίους Δέχτηκαν το δικό μας μνημόνιο το τρίτο το καλύτερο Με τους όρους μας έφερε και τον ΕΡΠΗ Τέλειωσε το 15 Πρώτο τρίμηνο του 16 ανάπτυξη Το Πάσχα έχουμε Ανάσταση Θυμάσαι που είπε, η Ανάσταση και η Ανάπτυξη Ναι, ναι και της οικονομίας ναι. Αυτό μαζί, ναι. Το δεύτερο τρίμηνο το ακούσαμε, είχαμε ανάπτυξη Έρχεται η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου Που πατάει στις αναπτύξεις του β και του α τριμήνου Με. Και έτσι λοιπόν ναι, τώρα τελειώσαμε τα τρίμηνα Πάμε στα εξάμηνα. Δεν έχει ανάπτυξη τετάτου τριμήνου Έχει Πότε. Μα τώρα, το πρώτο, έτσι ξεκινήσαμε, τον Νοέμβριο. Λέει, έχει έρθει η ανάπτυξη. Α, γιατί πήγε με ανάποδο σειρά. ανάπτυξη. Το πέμπτο εξάμεινο. θα είναι τόσε πολλέ οι αναπτύξει. Υπερέλυε τι αναπτύξει. Να μπερδεύετε κάποιοι. Το πέμπτο γιατί... τρίμηνο εξάμινο του 2016. Όχι, όχι. Α εξάμινο. Θα μείνουμε λίγο Να. στο α εξάμινο. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο τη επιστροφή τη οικονομία σε θετικού ρυθμού ανάπτυξη. Πάρε και ένα πρώτο εξάμινο. Ωραία. Πάρε και να... Ό, τι, τι θες άλλο. Τίποτα τέτοιο. Επιστροφή. Εξάμηνα, τρίμηνα, σαν το νεκρό. Κάνουμε τα τρίμηνα, κάνουμε τα εξάμηνα, κάνουμε τα 40, τον κλέμε γενικώ. Την παρατηρήσαμε αυτή την επιστροφή είναι η αλήθεια. Άλλη. Δηλαδή ήταν. Πιο τάλεγε. επιστροφή και του Δικάπριου, φαντάσου. Ναι. Και τότε που τα έλεγε αυτά. Ναι, ναι. Θυμάμαι όλοι, είχαμε ένα λέγαμε κάπως ότι Ένα μπουκέτο λουλούδια Στο αεροδρόμιο περιμένοντας την επιστροφή Ας το πούμε και έτσι ομά Περιμένοντας όντως ε, Έχει και άλλη δήλωση για την ανάπτυξη Διαψεύστηκαν λοιπόν οι Κασάνδρες Ενώ Οι ε, προβλέψεις για, την, για τους ρυθμούς της, ε, ε, ανά, της, ε, της οικονομίας Το 2016 Ήταν προβλέψεις Για ύφεση 0,3 με 0,4% Τελικά Τα στοιχεία της Κομισιόν, της Βιώρος, τα αποδεικνύουν ότι είχαμε ανάπτυξη το 2016, γυρίσαμε σε θετικό πρόσημο, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατά 0,3%. Δηλαδή 0,6-0,7% πάνω από τις προβλέψεις. Εδώ μια συνολική αναφορά για όλο το 2016 και μάλιστα με εντοκουμέντα και στοιχεία. Με νούμερα δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Μίλησε ο άνθρωπο από τη βούλη πάλι. Καταλάβατε το άνθρωπο. Με 0,3 έρχεται τώρα αυτό τη Ελστάτ. Τα ακυρώνει αυτά. Δεν έχει σημασία. Η Ελστάτ δεν ξέρει. Ξέρει όμω ο, ο αριστερό ηγέτη. Γιατί ένα άλλο θέμα, ναι, μεν είναι η ανάπτυξη και πώ την εντοπίζουμε. ένα Ανατρίμηνο, ένα εξάμηνο, τη μετράμε κάθε μέρα. Ε, ένα άλλο θέμα είναι πώ φτάσαμε στην ανάπτυξη. Το ξέρει, πάει ότι, ο νου σου, έχει απάντηση σε αυτό. Το πώ φτάσαμε με θυσίε. Του λαού. Όχι. Όχι. όχι, δεν μα νοιάζουν αυτό. Που βάλαμε πλάτη. Όχι, όχι. όχι. Τα δεν μα ενδιαφέρουν. Μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Όχι, έτσι. Ακόμη καλύτερο κάτω. Τι θα έλεγε ο Τσίπρα γύρω από αυτά. Πώ φτάσαμε, τι θα έλεγε. Ε, επειδή η δάκριση που είναι κάθε λέξη του μνημονίου. Τη του... ανάπτυξη. Είναι κάθε γράμμα τη ανάπτυξη. Με σχέδιο, ρε Αποστολή. Έλο. Δεν μπορούμε να συνονιθούμε εδώ που έχουμε φτάσει. Βάλε μάριε το σχέδιο. Ακούμε πολλέ φορέ. Ότι η οικονομία μπήκε σε θετικού ρυθμούς ανάπτυξης Καταγράφηκαν ήδη, είναι δεδομένοι Ακούμε ότι διαψεύστηκαν οι αρνητικές προβλέψεις για το 2016 Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία Δεν έβρεξε από τον ουρανό Ανάπτυξη Συνέβησαν με σχέδιο, με δουλειά αμα ακούω τον Τζίπερ να λέει σχέδιο και δουλειά Νομίζω είναι το καλύτερο ανέκδοτο Ε, ναι, Όλο ναι, αυτό ναι, ναι. το επιτελείο και του Μαξίμου, σχέδιο και δουλειά, είναι δύο λέξει τι οποίε θα ε, έχει μια αξία λίγο... να τι δοκίμαζαν κάποια στιγμή για δική του εμπειρία, όχι για δική μα. Είναι οξόμι, οξύμορο παρόλα αυτά. Μέχρι τότε να το, <laughs> το, το <laughs> <δοκιμάσουν>, <laughs> δεν πάει μαζί. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν με σχέδιο και δουλειά. Η ναι. ανάπτυξη τελικά που δεν είναι ανάπτυξη που και αν ήταν με του αριθμού, δεν θα ήταν στην πραγματική ζωή. Γιατί οι αριθμοί δεν. Πόσο μάλλον που η πραγματική ζωή ξεπερνάει κατά πολύ του αριθμού και τα... τα λόγια όλων αυτών που παρουσιάζουν την και καλά ανάπτυξη. Αυτά τα 16. Επειδή λοιπόν πήγε πολύ καλά το 16 στα λόγια ναι, Το 17 θα είναι καλός σου πράξη Ξέρεις τι Το 17 θα Όχι. τρίβεις τα μάτια σου Δεν τα αντέχει ο κόσμος Αυτά τα μέτρα κύριε Φραμπουλάρη Δηλαδή πλήρωσε, πλήρωσε, πλήρωσε Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα Θα αρχίσει Δηλαδή εγώ μέσα προς, το, προς τα μέσα του 17 Και όλο το 18 ναι. Βλέπω μια Ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας Η αθάνατη δήλωση του Αλέκου Φιλαμπουράρι πριν κανένα μήνα Πώς το βλέπει α πούμε, δηλαδή μάσησε το καλαμάκι του καφέ του και του τόπε Όχι, είναι Αντί για δαφνόφυλα είναι, μασάει το καλαμάκι και του λέει πράγματα το, Άνευ καρτοφυλακίουν υπουργό, συντονίζει Είναι ναι. αυτός που συντονίζει του υπουργού για να έχουμε την ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας Βλέπει ένα σύννεφο να δώσω πε το χίλιαρο Όχι, η βλέπει κι Το κατοστάρικο που έλεγ Το λέει ο Αλέκο Φλαμπουράρη. Καλά, είναι το τέλεια. Το λέει τέλο. Είναι μέσα στην. και το λέει και με έναν τρόπο ψεπίθιο ότι έτσι θα γίνει. Γιατί το βιώνει ο άνθρωπο. Και έχει αγωνία στο λόγο του όταν το λέει. <στον> δεν έχει πια μια αγωνία στο λόγο του Φλαμπουράρη. Mm. Όταν περιγράφει τέτοια. Ναι, έχει. Στο Ραχάτι έχει μια αγωνία πάντα. Είναι, είναι μια ομάδα δηλαδή, η οποία. Όπω έχει χειμώνα στο καναπέ, μην γλιστρήσει και πέσει. Νυχθημερών αυτή η ομάδα μέσα στο Μαξίμου εκεί. Η στενή ομάδα, δεν μιλάω τώρα για του υπουργού. Τον κομμουνιστή Κατρούγαλ, τον Πετρόπουλο που βγαίνει στου δρόμου και τον χαιρετάνε Κάθε η κμάδα τη ύπαρξή τη, κάθε ρανίδα του αίματό τη, είναι για. και άλλα τέτοια. Πολυποιητικό σου λόγο. Όχι, βλακίες, κλεισέ στη σειρά. Αυτά τα δίθενε. Δεν του ταιριάζουν απόλυτα. Ε, αγωνίζονται κάθε μέρα και φαίνεται στην γλώσσα του σώματό του και στα όλα αυτά που λένε και κάνουν. Ωραία. Με αυτά τα ευχάριστα, να πούμε ότι είναι η ελληνοφρένεια τη Τρίτη, θα είναι και τη πέμπτης, έτσι. Ε, έχει πάει η ώρα και 20. SMS μπορείτε να στείλετε γράφτο Ενώ το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 1950 να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι τούτη.papa.gr και να πούμε ότι ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τι πρώτε διαφημίσεις και αμέσω μετά είμαστε εδώ. Τώρα που η βούλησή σα έχει εκφραστεί, αισθάνομαι την υποχρέωση να επαναλάβω μια προσωπική μου δέσμευση. Να δώσω όλε μου τι δυνάμει για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας. Να τηρήσω κάθε κεφάλαιο της συμφωνίας που συνυπογράψαμε. Να θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή, καμιά 24.000 προσλήψεις με υπουργό τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ε, ήταν ο Κώστας Καραμαλής το βράδυ της εκλογική νίκης του εκλογικού θρυάμβου 45% 7 Μαρτίου του 2004. Σαν σήμερα βγάλαμε τον Καραμαλή επειδή λεγόταν Καραμαλής. Συγκινήθηκα. Και εγώ. Άσο, Λογικό είναι. Όπου τον βγάλαμε, που τον άκουσα ξανά, ναι, μου θύμισε. Καταρχήν δεν έχουμε μου ακούσει θύμισε... ποτέ. Όντω και μου θύμισε εποχέ προ μνημονίου. Είσαι πρωθυπουργό. Όχι. Ε, όχι, όχι, δεν είσαι. Α. Γίνεσαι πρωθυπουργό. Ούτε. Εγώ δεν λέω μετά να σαλιαρίζει, όπω κάνει ο Γιώργο Παπαδδδρέου, βγαίνει, πάει από εδώ. Δεν θα έπρεπε στη Βουλή τόσε συζητήσει, έχει φύγει από το 9. Τόσε συζητήσει κρίσιμε για θέματα. Δεν υποτίθεται δεν έχει μια εμπειρία διαφορετική. Ένα πρώην πρωθυπουργό έχει στοιχεία περισσότερα, δεν θα έπρεπε να πει. Όχι κάθε φορά, μια φορά το χρόνο Την άποψή του για κάποια θέματα Που αφορούν τον κόσμο, τον λαό, την κοινωνία Δεν λέω στα κανάλια Να περιφέρει το Στη εγώ βουλή, ναι, μια... Στη Βουλή, ναι. ούτε αυτό Καλά, όχι μόνο αυτός. Ούτε το Σιμίτη έχουμε ακούσει. Ο Σιμίτις δεν είναι στη Βουλή. Όχι, πλέον δεν είναι. Ναι. Ούτε τον Σαμαρά έχουμε ακούσει. Ούτε τον Σαμαρά. Ούτε αυτό το που θεωρούν θεωρούνται οι ίδιοι, θεωρούν τον εαυτό του σοβαρό και η σοβαρότητά του το και υπογραμμίζεται επειδή δεν, δεν πρέπει να ναι. μιλάνε. Έτσι παραμένει εθνικό κεφάλαιο, αλλιώς δεν εξεφτίζει. Ναι, αλλά... Όχι ότι έχει να πει κάτι, κατά τη γνώμη μου ο Καραμάλλη δεν, δεν είχε να πει τίποτα απόλυτα. Δεν είχε να πει τότε. Τότε βγήκε επειδή λεγόταν Καραμάλλη, όπω και ο άλλο βγήκε επειδή λεγόταν Παπανδρέο. Αυτό δεν φταίει ο Καραμάλλη ή Παπανδρέου. Παπανδρέο, φταίει ο λαό που έβγαζε αυτού επειδή λεγόντουσαν έτσι. Αλλά πέρα από αυτό. Για αυτού που τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν. Άκουσα τώρα τη φωνή του και συνειδητοποίησα ότι έχουμε να την ακούσουμε άπειρα χρόνια. Δεν Hey, ξέρω από πριν τι θα πει. Yeah. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά δείχνει και μια εκτίμηση και στου θεσμού και στη δημοκρατία, γιατί για αυτήν μιλάνε συνέχεια αυτοί για τη δημοκρατία του. Και στον κόσμο που συνεχίζει. Γιατί τότε βγαίνει και, στο και αυτό στον κόσμο. με 40%. Yeah. Εδώ ήταν η βραδιά η πρώτη, αλλά είπε και άλλα εκείνη την πρώτη βραδιά. Είμαστε εδώ σήμερα όχι για να θριαμβολογήσουμε, αλλά για να δηλώσουμε ότι από αύριο πιάνουμε δουλειά. Η νέα διακυβέρνηση με σεμνότητα, με ταπεινότητα, Με τόλμη και αποφασιστικότητα, με σίγουρα ασφαλή βήματα, θα αγωνιστεί για να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο. Τον άνθρωπο και τι ανάγκε του, στο κέντρο τη πολιτική. Αυτά τα πρωτότυπα, αυτό. ότι Αυτοί... από αύριο πιάνουμε δουλειά. Ναι, αν ε... σηκώνουμε τα μανίκια. Όλο αυτό θυμόμαστε. όμως κυβέρνηση τη ΔΕΠΗ η σεμνότητα και η ταπεινότητα. Αφενό και αφετέρου η δουλειά. Ναι, ναι. Δεν είχε ναι, να κάνει ναι. τώρα με ο σουφιάστρο που χόρευε oh. τώρα με του μπόμπολε, του άκτορε. Πώ το λένε, βατοπέδια. ο νόμο και ηθικό, τα, τα βατοπέδια. Ο βουλγαράκι ο νόμο και βατοπέδια. το βατοπέδι. Οι κουμπαριέ. Κάτι καρτέλ. Ε, που να τα θυμόμαστε κιόλα. Κάτι καρτέλ που κάνει. Η ενέργεια και, τα και, τα και αυτά τρόφι. τότε ήταν πιο μετά. Όχι, σημα. μετά μετά. Με σαμαρέτα. αυτά. τα σκάνδαλα τη Δημοκρατία. Με δικηγόρο τον Βορύδη. Είναι πρωτοκλασάτο σήμερα στην Δημοκρατία. Για αυτόν το κλασικό σκορπ. Όχι, όχι, να μείνουμε. Εκεί είναι οι άπειροι διορισμοί που ξεχύλωσαν το κράτο και ω μία από, τις Ολυμπια... Καλά τους από... Και από τους άλλους. τι. Ολυμπιακοί αγώνε. Κάλα του βρήκε από του άλλου. Τι πρόλαβε, Τι μήνες στο καραμαλί. Και του μάζεψε μετά. <σομήρια> Φάνει το. πάλι πετραλιά εκεί. Στον καραμαλί μπορεί να χρεωθεί η αξιοποίηση των σταδίων από του Ολυμπιακού που γκρεμίζονται. Δεν έχει μείνει τίποτα όπου θα τα αξιοποιούσαν και τα κάναμε όλα από τσιμέντα γερά εμείς. Όλοι οι άλλοι τα κάνουν προκάτ και τα μεταφέρει η μία χώρα στην άλλη. Λονδίνο πήγαν τη Βραζιλία. Εμείς τα κάναμε γερά τσιμέντο. Να τα έχουμε, να να τα έχουμε γιατί η γιατί ήταν πιο έξιμη μου κάναν μάρμαρα. Θα κάνουμε Φωστό. και εμείς τσιμέντα. Και πάρτα τώρα έχουν γίνει αρχαία και τα καινούργια. Όλο μαζί το, και το πακέτο. Αλλά δεν είχε μόνο αυτά η 7η αιτία, δεν ήταν Καραμάλι. Είχε καεί και μισή χώρα νομίζω. Ήταν 7η αιτία. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και εγώ ήταν. Είχε ο ένα πάρει. στρατηγό άνεμο που έκανε τα κουμάντα τότε. Να είχαμε και, και αυτά, ναι, ναι, Και την Μπάρνη θα κάψαμε και την ε, μισή Πελοπόννησο και την Αττική πάλι. Ό,τι και εγώ ήταν. Δεν ήταν μόνο αυτά όμω. Τα Γιατί σκάνδαλα, όχι και άλλα σκάνδαλα. Πάει ο νου πάντα στα. Τα εμβόλια του Εβραμόπουλου ποτέ ήταν τότε. Δεν θυμάμαι, το έχω χάσει λίγο. δεν Εβραμόπουλο ήταν και μετά. Υπάρχουν και θετικά στη διακυβέρνηση Καραμάλι. Και θα ακούσουμε ένα μάλλον, το ένα και μοναδικό θετικό είναι τώρα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Ένα χρόνο πριν χρεοκοπήσει. Έλεγε ο Κώστα Καραμαλιστέλγε προ το τέλο τετραετία τη Έλεγε ότι μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα και την επόμενη χρονιά έγιναν εκλογές, Έχασε, μπήκε ο Γιώργο και την αμέσως, στο επόμενο ήρθε το μνημόνιο. Θυμάμαι τα κοράκια τη βραδιά που έχανε ο που βγήκε να ανακοινώσει ότι έχασε η Νέα Που ήταν ήδη από πάνω η Δώρα, ο Σαμαράς, Όλοι να Καλύτερα δεν σβήκε τη Δώρα γιατί θα είχαμε τώρα και πάλι Κυριάκο. Η διαδοχή θα είχε γίνει από Δώρα σε Κυριάκο, τα δύο αδέρφια. Ενώ τώρα έχουμε τον Κούλι. Αν ήταν τώρα, θα ήταν μία και καλή, δεν θα είχαμε αλλάξει. Δεν θα είχαμε αλλάξει. Δεν είναι, είναι... Θα είχε γίνει πρωθυπουργό στην Δώρα, ναι, θα ήταν διαφορετικά θα τα πράγματα. Χασα. Έχει ένα νόημα μια ανασκόπηση τέτοιου τύπου υποθετική. Τι θα είχε γίνει αν. Τι θα είχε γίνει ναι, αν, τι θα είχε γίνει αν. Με προεκτάσει. Ναι, μα, εντάξει, τέλο αυθαίρετο είναι όλο αυτό. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Μια μουσική ανάσα νομίζω είναι ότι πρέπει τώρα. Αυτό είναι σωστά COVID, το ξέρουμε όλοι, αλλά ο, ο πολλή κόσμο το έμαθα από την ταινία Μάτια Αρνητικά Κλειστά του Κιούμπρικ που σαν σήμερα έφυγε το 1999, ε, ναι, α, δεν μπορούσαμε να βάλουμε όλη την ταινία. Βάλαμε ένα μουσικό κομμάτι που υπήρχε εκεί έτσι, για να πάρουμε και μια ανάσα μετά την τόση πολύ ανάπτυξη και τον τόσο πολύ καραμαλή και τα οικονομικά θαύματα και το δούλεμα και τι φράσει που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί για να πείσουν ότι και καλά ότι μόνο αυτοί τα κάνουν καλά και όλοι οι υπόλοιποι πριν και μετά τα κάνουν χάλια. Και ένα λαό από κάτω που ξέρει ότι του λένε ψέματα, αλλά παρόλα αυτά του εγκρίνει συνεχώ και ψάχνει τον επόμενο που θα του πει ψέματα. Και όσο πιο πολλά ψέματα, τόσο πιο πολύ τον αγαπάει και του ψηφίζει. Και Όλα το ωραίο στρώσιμο που είχε κάνει ο Καραμαλίζη μια χαρά για τα μνημόνια μετά. Κανονικά. Έτοιμο όλο, η κατάσταση. Λίγη τα ξεκαρφώματα. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Μια Προτείνω σκληρά και δύσκολα. Και έφεραν. Αλλά δεν τα θέλετε. Εσεί πάρτε την μπάλα και χρεοκοπήσετε τα χέρια και στα ορεινά τώρα και καλά περιμένει να τελειώσει Η πολιτική και καλά εξορία του για να ανακάμψει όπω ο Θείο. Μηνύματα εδώ ακροατών. Λυπάμαι, λέει, που δεν είναι ο Απόστολος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήθελα να κάνω αγάπε, λέει ο Νίκο, και να του πω ένα ευχαριστώ για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια 8-12 του 2008, δύο μέρε μετά το ε <κομή> για τον Γρηγορόπουλο. Ναι, ε, με τα ματωμένα χέρια που είχαμε τότε του Καραμαλή και Πάκη, που ήταν υπουργό εσωτερικών και έλεγε τα δικά του. Από τότε σα αγάπησε η σημερινή γενιά των 380 ευρώ. Τότε νομίζω ότι ήταν των 700 ευρώ η γενιά. Τότε το κατώτερο ήταν 700 ευρώ και λέγαμε ότι πρέπει να ανέβει όλο αυτό και δεν ε, αξίζει σε ένα νέο άνθρωπο στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα να παίρνει 700 ευρώ. Και τώρα έχει γίνει τα 700 σχεδόν μισθό διευθυντή. Όλες. Έτσι όπω πάει. Και το 380 το καθημερινό και, και μεσαίο. Δηλαδή είναι μεσαίο μισθό το 380, Εννοείτε. δεν είναι ο Εννοώ, κατώτερος. Αν όχι. Μα είναι, είναι δύο κατώτερος. ευρώ την ώρα δίνουν. Μια χαρά είναι έτσι όπω πάει και μα εδώ. Μα θυμίζει εδώ ένα Κροατή, ο Ξάδελφο Ολιάπη. Αν και νομίζω δεν είχε μεγαλουργήσει τότε. Πώ δεν είχε μεγαλουργήσει. Τα isa 4.000 πινακές και αυτά ήταν μετά την υπορτήση. Ναι, πουχε. μετά ήταν. Αλλά ήταν σοβαρό, τον ψήφιζε ο Λιβύτα Αθήνα. Επειδή Σωστό. ήταν ανυψιό και αυτό. Στην υγεία του Ευρυμπάτη. Στην υγεία του Ευρυμπάτη περιφερόταν ο Μπομβιβέρ και έκανε ότι ασκεί πολιτική. Mm. Λοιπόν, διαφημίσει έχουμε. Ο Μάριο θέλει mm. βάλουμε τώρα. Για εμά κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρο των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Τουλάχιστον υπάρχει όραμα. Να ξέρουμε τι είναι για να τοποθετηθούμε αναλόγω. Το θέμα είναι να μην υπάρχει όραμα. Και να κάθε μέρα να είναι ένα άλλο όραμα. Τουλάχιστον. Ναι, να ξέρουμε τι. Τέλο ότι... πάντων, κάποιοι είναι ευνοείται σε αυτή τη χώρα. Οι πλούσιοι ή πλούσιοι. Ε, τι να κάνουμε. Καφού έπιανε καλά. Αυτούς... Κάποια στιγμή δεν πρέπει και αυτοί ε, να επιβληθούν. Κλέφτε να γίνουν. Άσε που είχαν υποφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό. Ξαναπέσαι. Του Τουλάχιστον. Λέει εδώ ο Νίκο Τσιμιδάκη, ακροατή. Αν παρατηρήσετε από το 1993 και μετά η Έλληνε ψηφίζουμε όχι για να βγει αυτό που ψηφίζουμε, αλλά για να διώξουμε τον προηγούμενο. Κάπω έτσι λέει, έχει γίνει τον πάχαλο. Κάπω τον πάχαλο έχει γίνει και για άλλου λόγου, αλλά ένα από του λόγου ήταν και αυτό. Με τι κριτήρια προσέρχεσαι και στην κάλπη, αλλά με τι κριτήρια κάλπη και μια φορά στα 2, 3-4 χρόνια. Με τι κριτήρια προσέρχεσαι κάθε μέρα κάπου. Πώς εκτιμάς τη ζωή σου, είναι αυτό σου, τι θες Θες καλή υγεία ή νομίζεις ότι όταν χρειαστεί να αρρωστήσεις Όταν τύχει και αρρωστήσεις θα βρεις εσύ την άκρη Άρα δεν σε ενδιαφέρει καλή υγεία Θες καλή παιδεία ή πιστεύεις ότι θα λυθεί με κάποιο άλλο τρόπο όλο αυτό Γιατί αν θες καλή υγεία, καλή παιδεία Και δεν τα διεκδικείς είναι ένα θέμα αυτό Με κάποιο τρόπο Γιατί νομίζω τα στα κριτήρια της ψήφου των κομμάτων από το 1974 και μετά δεν είναι τα καλά η καλή υγεία, η καλή παιδεία, η δουλειά. Είναι γενικότερα άλλα θέματα. Ιδιαμεσολαβήσει, ρουσφέτια. Όμω. Oh, Εξυπηρετήσει. Που έχουμε συνηθίσει βέβαια σε όλα αυτά και έχουμε καλοχηθεί αυτά που δεν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε κάποιον που θα έρθει να μα τα αλλάξει όλα αυτά τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, δεν θέλουμε καθόλου. Γιατί. Μάθος. Συγγνώμη κιόλα. Τότε... Μάθαμε κάπω. Ναι, βλέπω εδώ ένα μήνυμα και το θυμάμαι. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Ναι. Ήταν τα διαφημιστικά που είχε φτιάξει ο Άρης Πηγετόπουλο τότε που ήταν στο επικοινωνιακό επιτελείο του Καραμαλή. Θυμάστε το τραγουδάκι: ναι, Υπάρχει καλύτερη, Λένε, καλύτερη ναι, Ελλάδα. Όχι, Τα παλαμάκια και τα χειροκροτήματα. Τη χοροδία, γκόσπελ από πίσω. Ναι. Είχαν πιάσει όλα αυτά, είχαν κάνει το ανάλογο γκέλ στην κοινωνία. Μια που είμαστε σε χωράφια Νέα Δημοκρατία, να μείνουμε σε κάτι που είπε ο Κυριάκο χτε μετά τη σύσκεψη των το μεαρχών του. Διαμορφώνεται στην κοινωνία μια σιωπηλή πλειοψηφία που ζητά να μπει ένα τέλος σε αυτό το κατήφορο. Μια πλειοψηφία που αναγνωρίζει ότι η κρίση οφείλεται κυρίως στι δικέ μα αδυναμίες και όχι στα κακόβουλα σχέδια των ξένων. Μια πλειοψηφία που θέλει λιγότερο δημόσιο και λιγότερους φόρους και που πιστεύει ότι η λύση στην κρίση θα έρθει μόνο μέσα από την επιχειρηματικότητα και τι ιδιωτικέ επενδύσει. Μια πλειοψηφία που με άλλα λόγια είναι πολύ κοντά στις θέσεις που εκφράζει η σημερινή νέα δημοκρατία. Ε, ο Κυριάκος εδώ καταρχήν την σιωπηλή πλύψιφια και την ε, διαβάζει, το διαβάζει όλο αυτό; ότι είναι δίπλα στη νέα δημοκρατία; Η σιωπηλή Και τι περιμένουμε; Τι; Και δεν συιοπηλή. προχωράμε. Ο Περιμένουμε, περιμένουμε σιωπηλοί και δεν προχωράμε να βγούμε να βρωτοφωνάξουμε ότι ο Κυριάκο είναι η Λύση και η Νέα Δημοκρατία. Όταν έρθει η ώρα, μην βιάζεσαι. Γιατί τον βιάζεσαι. Έχει ο Τσίπρα να προσφέρει ακόμη πώς, και αυτό. Όχι, έχει να προσφέρει στον τόπο. Α. Τώρα μιλάει στην Επιτροπή τη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Πώ δεν προσφέρει. Είτε. Προσφέρει στη συνταγματική αναθεώρηση, στη διαβούλευση για την ανάπτυξη από το 2021 και μετά μέχρι τότε διαβούλευση. Γενικώ στα θέματα του σήμερα. Αυτά που καίνεται τον πολίτη. Δεν πρέπει κάποιο να ασχοληθεί με όλα αυτά. Α, και τις μεταρρυθμίσεις Ναι Ασχολείται και με τις μεταρρυθμίσεις Χρειάζονται πολλοί πλευρές και ριζικές μεταρρυθμίσεις Αλλά ο ελληνικός λαός που ακούει συνεχώς από διάφορες πλευρές να γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις Θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι όλες τις μεταρρυθμίσεις το ίδιο Ούτε όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον όρο μεταρρυθμίσεις εννοούν το δύο πράγμα Η δική μας αντίληψη είναι ριζικά διαφορετική. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση τη προστασία στην εργασία, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσό ανταγωνισμό. Μπράβο! Όλε αυτέ είναι μεταρρυθμίσει που τις κάνει αυτή η κυβέρνηση ή τι έχει βάλει μπροστά, αλλά τι θέλει η Τρόικα και η Ευρώπη. Γίνονται και σε άλλε χώρε. Ναι. Αυτέ είναι μεταρρυθμίσεις, Αν δεν γίνουν αυτέ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πώ. Δηλαδή... Θα τι δούμε άμεσα. Είναι του πετσιού που λέμε. Όσο άμεσο, Κοιτάξτε, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το χρόνο είναι σχετική. Είναι σχετική, ναι. ναι. Το άμεσο παίζει λίγο. Τώρα με αυτέ τι διαβουλεύσει για το 2021. Ναι. Θα, θα πάρεις Υπάρχει μέρος, κάτι στον ενδιάμεσο μέχρι το 2021, όχι. Προβλέπετε κάτι. Όχι, όχι. Δηλαδή για εμά που έχουμε αγωνία μέχρι τότε. Ναι. Α πούμε, τι 17 με 21, άντα για όλο. Ναι. Τι θα γίνει. Α το, το 19 να γίνουν και εκλογέ, ξέρω εγώ. Ε, θα συνεχιστεί, θα έχουμε τελευθεί οι βάσεις και Α. θα είναι ίδια η κυβέρνηση φαντάζομαι και θα συνεχίσει μετά τη διαβούλευση για να Α. ολοκληρώσει. Α. Okay. Επίσης είναι ένα θέμα, θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια. Πώς θα έχουμε καταλήξει το 2021 για να εφαρμόσουμε αυτά που... Άρα αφού δεν θα έχουμε καταλήξει πολύ, μήπως έρθει η ανάπτυξη αναγκαστικά, διότι σε τόπου. Είναι θέματα όλα αυτά. Είχαν κάποιοι σε τόπου <χλαιρού> ναι, ναι. Και άλλη τους... ανάπτυξη ναι. με του ίδιου πόρου. Δηλαδή υπάρχουν αναπάντητα από αυτή την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν πολλά θέματα υπάρχουν θέματα πρέπει να απαντηθούν. Τι κάνει ας πούμε, ο Ξυδάκη, γιατί δεν απαντάει ο Ζωχαριάδης κάποιος και δεν μα ενημερώνουν. Ο, ο, ο Δραγασάκη, α πούμε. Ναι, υπάρχει ζ, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> Ζή, <laughs> Δηλαδή, και αν ζει ο Δραγασάκη, είπε είπε. Πολύ καλό. Τίποτα δεν θα γίνει από αυτά. Είπε 4-5 τέτοια, δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά τα είπε όμω ο τραγασάκη. Είναι αντιπρόεδρος σε αυτή την κυβέρνηση. Ήθε να ρωτήσουμε ότι δουλειά κάνει το Αντιερο. Και ό,τι αφήνει μπόσκο φαλαμπουράρη, το συντονίζει ο Τραγασάκη. Ωραία. Όλο okay. αυτό το θαύμα okay, που okay, βλέπει okay, είναι okay. συντονισμό αυτών των δύο. Εντάξει, okay. έχει λογική πια. Ναι, ναι συνθέτει και μουσική, είναι από αυτού που θα γράψουν τη μουσική. Ο Ναι, ναι, που θα γράψουμε τη μουσική που είπε χθέτω αλλάξει που θα χορεύουν πια η ξένου σε Συνθέτουμε μουσική, ένα Πανουδάκης, ας πούμε. Ποιος Πανουδάκης. και μαζί με αυτή τη μουσική ξαναγράφουμε και μια άνοιξη, όχι τη χαμένη, μια άλλη άνοιξη για τον τόπο. Η αντοχή λοιπόν τη πραγματική οικονομία, η ανάκαμψη τη οικονομία είναι τα στοιχεία εκείνα που μα έχουν ήδη οδηγήσει στην υπέρβαση τη ύφεση και μα οδηγούν σιγά σιγά και στην υπέρβαση τη κρίση. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, όλοι θα ήμασταν αναγκασμένοι να ακούμε για πολλοί ακόμα παράφωνους, σκοπούς και μελωδίες. Τώρα όμως είμαστε πια σε θέση, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να συνθέσουμε εμείς τη μουσική, να συνθέσουμε την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Κάνω ε, να σου πω ε, το πόσο σ' αγαπώ. Όμω η φωνή μου ηρεμάδα να με εκθέσει, το βαλέσκο ποτσό. Να συνθέσουμε εμεί τη μουσική ήσαι της ψυχής μου η λαχτάρα είσαι των ματιών μου το φως όμως όταν πιάνω την κιθάρα παίρνει δρόμο και κουφό, μας αγαπώ κι Μήπω σου βάλουν λόγια, μήπω σε νε. Και πιο πολύ ανήσυχο. Μη κατεβούν οι διπλανοί και με μπλακάζουνε. Είδε τη ωραία μουσική συνθέσαμε ω χώρα, ω λαό, κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό θα χορέψουν. Σωστό, σωστό. είχε λίγο το ρίφ, αυτό το φτωχολογιά το κάθε σου τραγούδι. Δεν σου θύμισε λίγο μουσική. Ναι, λίγο του... μοιάζει. Okay. Είναι ότι μιλιόκαρι. Okay. Το ξέρει. Καντάδα. Καντάδα. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη σύνθεση που ο Αλέξη ανακοίνωσε χθε στου υπουργού, του συντρόφου, ετοιμοπόλεμου, μαχητέ, ρωμαλαίου αγωνιστέ του σοσιαλισμού, τη δημοκρατία και τη άρπα κόλλα ανάλογα τη θέλει ο καθένα. Οπότε νομίζω αυτό το τραγούδι ταιριάζει. βάλουμε και χθε ένα. Έχει πολλέ εκδοχέ, βλέπω και στο διαδίκτυο. Ένα γελίο λέει Τραγουδάει ο Αποστόλη τώρα. Oh, Ζάζω, αρέσει, έχει, αρέσει. Αρέσει. έχει ακούσει, ακούσει ένα τραγουδά Όχι μάλλον δεν, δεν ξέρω Δεν ξέρω τι σημαίνει μουσική προφανώ. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Ξαναβα... Βάζουμε και το υπόλοιπο τραγούδι για να κάνουμε τις σχετικές συγκρίσεις Θέλω να σου γράφω τραγούδια Θέλω, θέλω να σε πατρευτώ Αλαχί και φλούδια κι αν το θες για σένα θα κουρευτώ Ξέρω ότι έχω τρελάνι Ξέρω ότι τώρα γελάς κι αν Φωνή μου Ξέρω ότι κατά βάθο μ' αγαπά. Μα αγαπώ και ανησυχώ. Μήπω σου βάλουν λόγια, μήπω μα χωρίσουνε και πιο Κατεβούν οι διπλάνοι και ε, ε, ε, Καληνύχτα Ελένη. Ενώ για το τρέχον έτος οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η φεσιαλική οικονομία θα γυρίσει σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης Του υψηλότερου σε επίπεδο ευρωζώνη. Μάλιστα. Τη λέει που τη λέει την παπάντζα. Λέει ναι. και εξαιρετικά ψηλού. Πε υψηλού, ρε παιδί μου, πρέπει να πει εξαιρετικά υψηλού. Προφανώ. Δεν θέλει και κορύφωση. Ένα δεν ξέρει αναλυτικά τι γίνεται, του το λένε κάποιοι. Ναι. Αυτοί κάποιοι εκεί γύρω-τριγύρω. Υπουργοί είναι περίγυρος, ομάδα, επικοινωνιακά, πε ό,τι θες Δεν τον προστατεύουν. Μα... Δεν έχουν το άγχο να τον προστατεύσουν. Λίγο του. Τον τρολάρουν του. Μα δεν ξέρουν και οι άλλοι να από κάτω όλοι. Oh. Δεν κάνουνε δεν έχουν δόλο. Είναι ηλίθι, δεν είναι δόλος. Ε, δεν ξέρουμε. Ε, ξέρω εγώ. Τι δεν είναι ξέρεις. όλα αυτά Α, που, είναι που είναι Λύθια. έχουν κάνει δύο Πολλοί χρόνια. χρόνια. Είναι Μα και, και οι, ε, κάποιοι να λένε, εδώ ακούς ο να λέει κάποιοι λένε ναι. ότι... <laughs> τι είναι κάποιοι λένε, τι θα πει κάποιοι λένε, ή έχει στοιχεία. Ο Πρωθυπουργός μιλάει επισήμως, με στοιχεία... Του τάδε, δεν ξέρω εγώ τι θα είναι αυτό, οίκο, κέντρο που αναλύει, ε, έρευνα ε, μελέτη, το Υπουργείο δεν μπορεί να. Κάποιοι λένε ότι. Λοιπόν, και έτσι να είναι, γράψει πιο κάτω κείμενο για να μην εκτεθεί ή και ο ίδιο να ξέρει να, πει, να το βάλει πιο κάτω, να το πει πιο μετρημένα για να μην εκτεθεί. Αλλά αυτό που λέμε εμεί τώρα εδώ, το απλό, το ανθρώπινο, το να μην εκτεθεί, για αυτούς δεν ισχύει. Από την πρώτη μέρα δεν ισχύει. Όταν βγαίνει στη Σαλονίκη το πρόγραμμα και. Έταξε σε ό,τι είχε πόδια, περπατούσε και μιλούσε σε αυτόν τον τόπο, ενώ ήξερε ότι είναι μια χρεοκοπημένη χώρα, προφανώ δεν τον ένοιαζε. Από τότε δεν του ένοιαζε και τούμπα να κάνουν τι θα πει ο κόσμο. Όπω και φάνηκε, κάνουν και κολοτούμπα και βάλαν και τον κόσμο και ενέκρινε το μνημόνιο του με τα 80 δι και με όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουν κανένα απολύτω θέμα. Αν no. δεν, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό και με ένα χρέο. Εδώ χρησιμοποιούν κάθε δεύτερη λέξη του είναι οι αγώνε τη αριστερά των προηγούμενων 100 χρόνων. Αυτό για να το κάνει πρέπει να είσαι πολύ αδίστακτο για να χρησιμοποιήσει το αίμα των ανθρώπων που κάποτε αγωνίστηκαν για ελευθέρεια. Ελάχιστοι θα μπορούσαν να το πιάσουν στο στόμα του κανεί. Ανήκουν σε όλου μα οι αγώνε των προηγούμενων, αλλά κανεί δεν μπορεί να του χρησιμοποιεί και να παίζει με αυτού. Αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή ότι σε αυτό είναι πολύ πρωτοπόρο. Δηλαδή πολύ μπροστά, πολύ χ Κανείς είπα, άλλος δεν έχει τολμήσει έτσι, απροκάλυπτα. Όντως. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1875 γεννιέται ο Μωρίς. Μορις, oh. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Δεν είναι το πολερό, Ποιος δεν το ξέρει; Σε μια έτσι αλλόκοτη, διαφορετική εκτέλεση από τους Pink Martini. Pink Martini. το μπολερό, Με πολλές εκτελέσεις Εμείς έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια Και απέναντι από τα Survivor Που τα πάντα το Survivor Κυριαρχεί στις μετρήσεις τηλεθέασης Οι γονέτες όλους τους απέναντι Πενιντάρια, σαραντάρια Και Έρα, δεν για θέλει να δει ο κόσμο κάτι Λέτε που να... Ο να δει. Μη μη γιατί να σκεφτεί ο κόσμο τι κακό σημαίνει στη ζωή του στον εαυτό σου. και να προβληματιστεί. Βλέποντα εσένα, σκέφτεται. Όχι, oh, εμένα, τώρα, είπα, τι Τηλεόραση. Τηλεόραση έχει όριο. Και να σκεφτεί μέχρι ένα σημείο που σε πάει. Τι να σκεφτεί από τηλεόραση. Τηλεόραση είναι. Δεν είναι τρόπο σκέψη. Ή... Αυτό είναι το θέμα. Μπορούσε να τη να την κλείσει. Είσαι, είσαι μέσα στο σπίτι, θες κάτι να βλέπεις τον άγιο Δομήνικο, εκεί μας... την παραλία. Ούτε μα να Να, να Όχι, να μην την κλείσει. Εσύ θα μας πει τα κάνεις Εγώ θα πω, ποιο θα πει. Ποιος είσαι εσύ που θα πει. σε δεν εγώ, πει. Αυτό έχει δίκιο. Και άλλο ήταν 20 χρόνια στην και, και έχει μείνει μόνο του. Έχουν φύγει όλοι. Για το Σταύρο λέμε. μείνει πέντε. Ναι, τι Δεν ξέρω, να οργανωθούν λίγο τι και στο ποτάμι, να ξέρουμε. Θα θυμηθούμε και τα δέκα χρόνια τηλεοπτικής ελληνοφρένειας σήμερα. Θα έρχονται. γιορτάσουμε, ναι. Ναι, έτσι λίγο προς το τέλος εκεί ένα μικρό Αφιερώμα, βιντεάκι, ναι. αφιερωματάκι μικρό. Τώρα, τον πολερό με τους Pink Martini μας πάει στο μαγκαζίνο, Γιάννη Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα.